221. Βέβαια, υπάρχει έργο που παρέχει η δονή μέσα στην έντεχνη απόδοση των οργάνων του σώματος που είναι διαθέσιμα για έργο. Αλλά τι είδο έργου και τι η ηδονής, αν η ηδονή βρίσκεται πραγματικά μέσα στην πράξη του να δουλεύει κανένας και δεν τη είναι εξωτερική, τέτοια ηδονή πρέπει να αντλείται από τα δρόντα όργανα του σώματος και το σώμα καθαυτό, ενεργοποιώντα τις ερωτογενείς ζώνες ή φορτίζοντα ερωτικά το σώμα σαν σύνολο. Με άλλα λόγια πρέπει να είναι η δονή της λίμπιντο. Μέσα σε μια πραγματικότητα που διέπεται από την αρχή της απόδοσης, τέτοιο λιμπιντικό έργο είναι μια σπάνια εξαίρεση και μπορεί να συμβεί μόνο έξω από τον κόσμο του έργου ή στο περιθώριό του, σαν χόμπι, παιχνίδι ή σε μια άμεσα ερωτική κατάσταση. Το κανονικό είδο έργου, κοινωνικά χρήσιμη επαγγελματική δραστηριότητα, μέσα στον καταμερισμό της εργασίας που επικρατεί, είναι τέτοιο που το άτομο εργαζόμενο δεν ικανοποιεί τις δικές του ορμές ανάγκες και λειτουργίες, αλλά εκτελεί ένα προκαθορισμένο ρόλο. Αλλά ο Χένριγκ δεν προσέχει το γεγονός της αποξενωμένης εργασίας που είναι ο τρόπος του έργου που επικρατεί κάτω από τη δεδομένη αρχή της πραγματικότητας. Μπορεί βέβαια να υπάρχει η και στην αποξενωμένη εργασία. Η δακτυλογράφο που ετοιμάζει ένα τέλειο αντίγραφο, ο ράφτη που παραδίνει ένα κοστούμι με τέλεια εφαρμογή, ο κομμωτή που κάνει την τέλεια κόμωση, ο εργάτη που ανταποκρίνεται στην απέτηση για μιαν ορισμένη ποσότητα προϊόντο. Όλοι αυτοί μπορεί να νιώθουν η που έκαναν καλά τη δουλειά του. Εν τούτη, η δονή αυτή είναι είτε εξωτερική, προσδοκία είτε η ικανοποίηση καθ' αυτή δείγμα απόθεσης, που κανένας διέθετε την ώρα του καλά, στη σωστή μεριά που συνισέφερε το μερίδιό του στη λειτουργία του μηχανισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η ειδονή είναι άσχετη με την πρωτογενή ικανοποίηση των ενστίκτων. Η σύνδεση των αποδόσεων πάνω στα αυτόματα μηχανήματα, μέσα στα γραφεία και μαγαζιά, με τις ανάγκες των ενστήκτων είναι θεοποίηση της καταστροφής του ανθρωπισμού σαν ειδονής. Δεν είναι παράδοξο που ο Χένρινγκ θεωρήσαν την υψηλή δοκιμή της θέλης των ανθρώπων να εκτελούν το έργο τους αποτελεσματικά, την αποδοτική λειτουργία ενός στρατού που δεν έχει πια φαντασίες για νίκη και ευχάριστο μέλλον, που συνεχίζει να πολεμά για όποια άλλη αιτία παρά το ότι η δουλειά του στρατιώτη είναι ένα πολεμά και το να γίνει η δουλειά ήταν το μόνο κίνητρο που είχε ακόμα νόημα. Το να πει κανένα πω η δουλειά πρέπει να γίνει γιατί είναι δουλειά είναι αληθινά το αποκορύφωμα τη αποξένωση, η απόλυτη απώλεια τη ελευθερία των ενθύκτων και τη διανόηση, απόθεση που έχει γίνει όχι δεύτερη αλλά πρώτη φύση του ανθρώπου. Σε αντίθεση με τέτοιε ανομαλίε, το αληθινό πνεύμα τη ψυχαναλυτικής θεωρία ζει μέσα στι ασυμβίβαστε προσπάθειε για την αποκάλυψη των αντιανθρωπιστικών δυνάμεων που βρίσκονται πίσω από τη φιλοσοφία τη παραγωγικότητα. Από όλα τα πράγματα το να εργάζεται κανένας σκληρά έχει γίνει αρετή αντί για την κατάρα που οι, οι πολύ παλιοί μας πρόγονοι διακήρυταν πως είναι. Τα παιδιά μας θα έπρεπε να ήταν προετοιμασμένα να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά έτσι που αυτά να μην πρέπει να εργάζονται από νευρωτική ανάγκη. Η ανάγκη να εργάζεται κανένας είναι νευρωτικό σύμπτωμα. Είναι ένα δεκανίκι. Είναι μια απόπειρα να κάνει κανένας τον εαυτό του να νιώθει πολύτιμο, παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να, να δουλεύει. Κεφάλαιο ενδέκατο. Έρως και θάνατος. Κάτω από μη αποθητικές συνθήκες, ο σεξουαλισμός τείνει να μεγαλώνει προ τον έρωτα, δηλαδή προς αυτοεξύψωση μέσα σε διαρκείς και επεκτηνόμενε σχέσεις συμπεριλαμβανωμένων των σχέσεων έργου, που συντελούν στο να εντείνουν και να αυξάνουν την ικανοποίηση των ενστήκτων. Ο έρως επιζητά να αιωνιοποιήσει τον εαυτό του μέσα σε μια μόνιμη τάξη. Αυτή η επιζήτηση βρίσκει την πρώτη της αντίστασης στην περιοχή της ανάγκης. Βέβαια, οι σπάνοι και οι φτώχοι που επικρατούν στον κόσμο θα μπορούσαν να ελεγχθούν αρκετά ώστε να επιτρέψουν την άνοδο της παγκόσμια ελευθερίας, αλλά αυτός ο έλεγχος φαίνεται να είναι αυτοπροωθούμενος, διονυζόμενη εργασία. Όλη η τεχνολογική πρόοδος, η κατάκτηση της φύσης, η ορθολογιστική οργάνωση του ανθρώπου και της κοινωνίας δεν έχουν εξαλείψει και δεν μπορούν να εξαλείψουν την ανάγκη της αποξενωμένης εργασίας, την ανάγκη του έργου με τρόπο μηχανικό, όχι ευχάριστο, που δεν αντιπροσωπεύει ατομική αυτοπραγμάτωση. Παρόλα αυτά, η προοδευτική αποξένωση καθ' αυτή αυξάνει το δυναμικό τη ελευθερίας. Όσο πιο εξωτερική για το άτομο γίνεται η αναγκαία εργασία, τόσο λιγότερο το εμπλέκει μέσα στην περιοχή της ανάγκης. Ανακουφισμένη από τις απαιτήσεις της κυριαρχίας, η ποσοτική μείωση του χρόνου και ενεργείας εργασίας οδηγεί σε μια ποιοτική αλλαγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Ο ελεύθερος χρόνος μάλλον παρά ο χρόνος εργασίας καθορίζει το περιεχόμενο της τελευταίας. Η επεκτινόμενη περιοχή της ελευθερίας γίνεται αληθινά μια περιοχή παιχνιδιού, του ελεύθερου παιχνιδιού των ατομικών λειτουργιών. Έτσι, απελευθερωμένες θα μπορέσουν αυτές να δημιουργήσουν νέες μορφές πραγμάτωσης και ανακάλυψη του κόσμου, που με τη σειρά τους θα δώσουν νέο σχήμα στην περιοχή της ανάγκης, στον αγώνα για τη διαβίωση. Η αλλοιωμένη σχέση μεταξύ των δύο περιοχών τη ανθρώπινη πραγματικότητα αλλοιώνει τη σχέση μεταξύ αυτού που είναι επιθυμητό και αυτού που είναι λογικό, μεταξύ ένστικτου και λόγου. Με το μετασχηματισμό από σεξουαλισμό σε έρωτα, τα ένστικτα τη ζωή εξελίσσουν την τάξη τη αισθητικότητά του, ενώ ο λόγο περιβάλλεται αισθητικότητα. Μέχρι το βαθμό στον οποίο αντιλαμβάνεται και οργανώνει την ανάγκη με την έννοια τη προστασία και του εμπλουτισμού των ένστικτων τη ζωή. Οι ρίζε τη αισθητική εμπειρία εμφανίζονται ξανά, όχι απλώ μέσα σε έναν καλλιτεχνικό πολιτισμό, αλλά στον ίδιο τον αγώνα για την διαβίωση. Ο λόγο παίρνει μια καινούργια λογικότητα. Η αποθητικότητα του λόγου που χαρακτηρίζει την εξουσία τη αρχή τη απόδοση δεν ανήκει στην περιοχή τη ανάγκη, περσέ. Κάτω από την αρχή της απόδοση, η ικανοποίηση του σεξουαλικού ένστικτου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναστολή του λόγου και ακόμα και τη συνείδηση. Από τη σύντομη, νόμιμη ή κρυφή λύθη της ιδιωτικής και της παγκόσμια δυστυχίας, από τη διακοπή της λογικής συστηματικότητας της ζωής, από το καθήκον και την αξιοπρέπεια της θέσης και του αξιώματος. Σχεδόν από τον ορισμό της, η ευτυχία είναι παράλογη, αν δεν είναι αποθυμένη και ελεγμένη. Σε αντίθεση, πέρα από την αρχή τη απόδοση, η ικανοποίηση του ένστικτου απαιτεί συνειδητή προσπάθεια τη ελεύθερη λογικότητα. Τόσο περισσότερο, όσο λιγότερο η ικανοποίηση αυτή είναι το υποπροϊόν τη επιβεβλημένης λογικότητα τη καταπίεση. Όσο πιο ελεύθερα αναπτύσσεται το ένστικτο, τόσο πιο ελεύθερα κάνει αισθητή την παρουσία τη η συντηρητική φύση του. Η επιζήτηση ικανοποίηση διαρκεία παρέχει όχι μόνο μεγενθυμένη τάξη λυμπιντικών σχέσεων, κοινωνικότητα, αλλά επίσης την διόνυση αυτής της τάξης σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Η αρχή της Ιδονής προεκτείνεται στη συνείδηση. Ο έρος ξανά ορίζει το λόγο με τους δικούς του όρους. Λογικό είναι αυτό που διατηρεί την τάξη της ικανοποίησης. Μέχρι τον βαθμό που ο αγώνας για τη διαβίωση γίνεται συνεργασία για την ελεύθερη ανάπτυξη και πλήρωση ατομικών αναγκών, ο αποθητικός λόγος υποχωρεί σε μια νέα λογικότητα της ικανοποίησης, μέσα στην οποία ο λόγος και η ευτυχία συγκλίνουν. Αυτή δημιουργεί τη δικιά της εκτροπή της εργασίας, της δικές της προτεραιότητες, τη δικιά της ιεραρχία. Η ιστορική κληρονομιά της αρχή της απόδοσης είναι η διαχείριση, όχι ανθρώπων, αλλά πραγμάτων. Ο όριμος πολιτισμός εξαρτάται για τη λειτουργία του από μια πληθώρα συντονισμένων διακανονισμών. Οι διακανονισμοί αυτοί με τη σειρά του πρέπει να έχουν αναγνωρισμένο και αναγνωριστό κύρος. Οι ιεραρχικές σχέσεις δεν είναι ανελεύθερες περσέ. Ο πολιτισμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το έλογο κύρος, βασισμένος σε γνώση και ανάγκη που αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της ζωής. Τέτοιο είναι το κύρος του μηχανικού, του τροχονόμου, του πιλότου κατά την πτήση. Ακόμα μια φορά πρέπει να φέρουμε στον νου τη διάκριση μεταξύ απόθηση και πλεονάζουσας απόθησης. Αν ένα παιδί νιώθει την ανάγκη να διασχίζει το δρόμο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη θέλησή του, η απόθηση αυτής της ανάγκης δεν είναι αποθητική των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Μπορεί να είναι το αντίθετο. Η ανάγκη της ανάπαυσης μέσα στις διασκεδάσεις που παρέχονται από την βιομηχανία πολιτισμού είναι καθ' αυτή αποθητική και η απόθεσή της είναι ένα βήμα προς την ελευθερία. Όπου η απόθεσή έχει γίνει τόσο αποτελεσματική ώστε για αυτούς που πάνω τους εξασκείται να παίρνει την ψεύτικη μορφή της ελευθερίας, η κατάργηση τέτοιας ελευθερίας εύκολα φαίνεται σαν πράξη απολυταρχική. Εδώ η παλιά σύγκρουση ξαναρχίζει. Η ανθρώπινη ελευθερία δεν είναι μόνο ένα ιδιωτικό ζήτημα, αλλά δεν είναι τίποτα απολύτως αν δεν είναι και ιδιωτικό ζήτημα. Όταν η ιδιωτική σφαίρα δεν πρέπει πια να υποστηρίζεται ξέχωρα από την δημόσια ύπαρξη και ενάντια σε αυτήν, η ελευθερία του ατόμου και εκείνη του συνόλου ίσως μπορούν να συμπληρωθούν από μια γενική θέληση που θα παίρνει τη μορφή θεσμών οι οποίοι θα κατευθύνονται προς τις ατομικές ανάγκες. Οι απαρνήσεις και καθυστερήσεις που θα απαιτούνται από τη γενική θέληση δεν πρέπει να είναι σκοτινές και απάνθρωπες. Ούτε ο λόγος τους πρέπει να είναι αυταρχικός. Εν τούτης, η ερώτηση παραμένει. Πώς μπορεί ο πολιτισμός ελεύθερα να δημιουργήσει ελευθερία όταν η ανελευθερία έχει γίνει μέρος του διανοητικού μηχανισμού? Και αν δεν μπορεί, ποιο έχει το δικαίωμα να καθορίσει και να εφαρμόσει τα αντικειμενικά κριτήρια? Από τον να μέχρι τον Ρουσό, η μόνη ειλικρινής απάντηση είναι ιδέα μιας εκπαιδευτικής δικτατορίας εξασκούμενης από εκείνους που θεωρούνται πως έχουν αποκτήσει γνώση του πραγματικού καλού. Από τότε η απάντηση αυτή κατάντηση εξεπερασμένη. Η γνώση των διαθέσιμων μέσων για τη δημιουργία μιας ανθρωπινής ύπαρξης για όλους δεν περιορίζεται πια σε μια προνομιούχα αριστοκρατία. Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα και η ατομική συνείδηση θα τα έβρισκε με σιγουριά αν δεν εμποδιζόταν και εκτρεπόταν μεθοδικά. Η διάκριση μεταξύ έλογης και άλογης εξουσίας, μεταξύ απόθυσης και πλεονάζουσας απόθυσης μπορεί να γίνει και να επαληθευτεί από τα ίδια τα άτομα. Το ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη διάκριση τώρα δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να μάθουν να την κάνουν όταν τους δοθεί η ευκαιρία. Τότε η πορεία της δοκιμής και του λάθους γίνεται μια έλογη πορεία μέσα στην ελευθερία. Οι ουτοπίες είναι τροτές από άποψη μη ρεαλιστικών προσχεδίων. Οι συνθήκες για μια ελεύθερη κοινωνία δεν είναι. Αυτές είναι ζήτημα του λόγου. Εκείνο που παρέχει το ισχυρότερο επιχείρημα ενάντια στην ιδέα ενός ελεύθερου πολιτισμού δεν είναι η σύγκρουση μεταξύ ένστικτου και λόγου, αλλά μάλλον η σύγκρουση που το ένστικτο δημιουργεί μέσα στον εαυτό του. Ακόμα και αν οι καταστροφικές μορφές της πολύμορφης διαστροφής και ελευθεριότητάς του οφείλονται σε πλεονάζουσα απόθεση και γίνονται δεκτικές της λιμπιντικής τάξης, όταν η πλεονάζουσα απόθεση εξαλειφθεί, το ένστικτο καθαυτό είναι πέρα από το καλό και το κακό και κανένας ελεύθερος πολιτισμός δεν μπορεί να καταργήσει αυτή τη διάκριση. Και μόνο το γεγονός πως στην εκλογή των αντικειμένων του το σεξουαλικό ένστικτο δεν οδηγείται από αμοιβαιότητα, αποτελεί μια πηγή αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ των ατόμων και ένα ισχυρό επιχείρημα ενάντια στη δυνατότητα της αυτοεξίψωσής του. Υπάρχει όμως ίσως μέσα στο ένστικτο καθ' αυτό ένα εσώτερο εμπόδιο που συγκρατεί την ισχύ τη ορμής του? Υπάρχει ίσως μια φυσική εγκράτεια μέσω στον έρωτα, ώστε η γνήσια ικανοποίησή του θα απαιτούσε καθυστέρηση, εμεσότητα και αναχέτηση. Τότε θα υπήρχαν παρεμποδίσει και περιορισμοί επιβεβλημένοι, όχι απ' έξω από μια αποθητική αρχή της πραγματικότητας, αλλά καθοριζόμενες και δεκτές από το ένστικτο καθ' αυτό, επειδή έχουν σύμφητη αξία. Και πραγματικά ο φρόιν διατύπωσε αυτή την ιδέα. Είχε τη γνώμη πως η χωρίς περιορισμού σεξουαλική ελευθερία από την αρχή καταλήγει σε έλλειψη πλήρους ικανοποίησης. Είναι εύκολο να δείξουμε ότι η αξία που ο νους αποδίδει στις ερωτικές ανάγκες βουλιάζει αμέσως μόλις η ικανοποίηση γίνει εύκολα αποκτητή. Κάποιος φραγμός είναι αναγκαίο για να φουσκώσει την πλημμυρίδα της λίμπιντος στο ύψο του. Επιπλέον, εξέτασε την παράξενη δυνατότητα πως κάτι μέσα στη φύση του σεξουαλικού ένστικτου είναι δυσμενές για την απόλυτη ικανοποίηση. Η ιδέα είναι αμφίλογη και προσφέρεται εύκολα σε ιδεολογικές δικαιολογίες. Οι δυσμενοί συνέπεια της ειδονής που αποκτάτε εύκολα ήταν πάντα ένα από τα ισχυρότερα ίσως στηρίγματα της αποθητική ηθικής. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα πλαίσια της θεωρίας του Φρόιντ, θα συμβαίνει κανένας πω τα φυσικά εμπόδια μέσα στο ένστικτο, μακριά του να αρνούνται την ειδονή, μπορούν να χρησιμεύσουν σαν ανταμοιβή τη ειδονής, αν χωριστούν από τις αρχαικέ απαγορεύσεις και τους εξωγενείς περιορισμούς. Η ειδονή περιέχει ένα στοιχείο αυτοκαθορισμού, που είναι η ένδειξη του ανθρώπινου θριάμβου πάνω στην τυφλή ανάγκη. Η φύση δεν ξέρει την πραγματική ειδονή, αλλά μόνο την ικανοποίηση τη έλλειψη. Κάθε ειδονή είναι κοινωνική, στι μη εξυψωμένε ορμές όσο και στι εξυψωμένε. Η ειδονή έχει την προέλευσή της μέσα στην αποξένωση. Αυτό που διακρίνει την ειδονή από την τυφλή ικανοποίηση της έλλειψης είναι η άρνηση του ένστικτου να εξαντληθεί μέσα σε άμεση ικανοποίηση, η ικανότητά του να κτίζει και να χρησιμοποιεί εμπόδια για να αυξάνει την ένταση τη πλήρωση. Παρόλο που αυτή η ενστικτό έχει εξυπηρετήσει την κυριαρχία, μπορεί επίσης να παίζει τον αντίθετο ρόλο. Να φορτίζει ερωτικά τις μη λυμπητικές σχέσεις, να μετασχηματίζει την βιολογική ένταση σε ανακούφιση και ελεύθερη ευτυχία. Χωρίς να χρησιμοποιούνται πια σαν όργανα για τη συγκράτηση ανθρώπων σε αποξενωμένες αποδόσεις, τα εμπόδια ενάντια στην απόλυτη ικανοποίηση θα γινόντουσαν στοιχεία της ανθρώπινης ελευθερία. Θα προστάτευαν την άλλη εκείνη αποξένωση μέσα στην οποία έχει την προέλευσή της ειδονή, την αποξένωση του ανθρώπου όχι από τον εαυτό του αλλά μόνο από τη φύση. Την ελεύθερη αυτοπραγμάτωση. Οι άνθρωποι θα υπήρχαν πραγματικά σαν άτομα σχηματίζοντα ο καθένα την ίδια του τη ζωή. Θα αντιμετώπιζαν ο ένα τον άλλον με αληθινά διαφορετικέ ανάγκε και ειλικρινά διαφορετικού τρόπου ικανοποίηση, με τι δικές τους αρνήσει και τι δικέ του επιλογέ. Η άνοδος της αρχής της ειδονής θα γεννούσε έτσι ανταγωνισμούς, πόνους και απογοητεύσει, ατομικέ συγκρούσεις μέσα στην επιζήτηση της ικανοποίησης. Αλλά αυτές οι συγκρούσεις καθ' θα είχαν λυμπητική αξία. Θα διεπόντουσαν από την λογικότητα της ικανοποίησης. Αυτή η λογικότητα της αισθητικότητας περιέχει τους δικούς της ηθικούς νόμους. Η ιδέα μιας λυμπητικής ηθικής προτείνεται όχι μόνον από την αντίληψη του Freud για την ύπαρξη ενστικτοδών εμποδίων της απόλυτη ικανοποίησης, αλλά και από ψυχαναλυτικές ερμηνείες του υπερεγώ. Έχει υποδειχθεί ότι το υπερεγώ, σαν ο διανοητικός αντιπρόσωπος της ηθικής, δεν είναι αναμφίβολα ο αντιπρόσωπος της αρχής της πραγματικότητα, ιδιαίτερα του απαγορευτικού και τιμωρητικού πατέρα. Σε πολλές περιπτώσεις το υπερεγό φαίνεται να βρίσκεται σε κρυφή συμμαχία με το Αυτός, υπερασπίζοντας τις διεκδικήσεις του Αυτός ενάντια στο Εγώ με τον εξωτερικό κόσμο. Γι' αυτό ο Τσαρλ Όνιερ εξέφρασε τη γνώμη πως το υπερεγό είναι σε τελευταία ανάλυση ο αντιπρόσωπος μιας πρωτόγονης φύσης κατά την οποία η ηθική δεν είχε ακόμα ελευθερωθεί από την αρχή τη Μιλάει για μια προγενετήσια, προϊστορική, προειδιπόδια ψευδοηθική, πριν από την παραδοχή της αρχής της πραγματικότητας και ονομάζει τον διανοητικό αντιπρόσωπο αυτής της ψευδοηθικής το υπερ -προεγώ. Το ψυχικό φαινόμενο που μέσα στο άτομο υποδηλώνει μια τέτοια προγενετησία ειδονή είναι μια ταυτοποίηση με τη μητέρα που εκφράζεται μέσα σε μια επιθυμία ευνοχισμού μάλλον παρά απειλή ευνοχισμού. Μπορεί να είναι η επιβίωση μιας αναδρομικής τάσης, ανάμνηση του πρωτογενούς μητρικού δίκαιου και ταυτόχρονα ένα συμβολικό μέσο ενάντια στην απώλεια των προνόμιων της γυναίκας που επικρατούσαν τότε. Σύμφωνα με τον ΟΔΙΕ, η προγεννητήσια και προϊστορική ηθική του υπέρ προεγώ είναι συμβίβαστη με την αρχή της πραγματικότητας και κατά συνέπεια ένας νευρωτικός παράγοντας. Ένα ακόμα βήμα στην ερμηνεία και τα παράξενα ίχνη του υπέρ προεγώ εμφανίζονται σαν ίχνη μιας διαφορετικής χαμένης πραγματικότητας ή χαμένης σχέση μεταξύ του εγώ και της πραγματικότητας. Η ιδέα της πραγματικότητας που επικρατεί στο Φρόιντ και που συμπυκνώνεται στην αρχή της πραγματικότητας είναι δεμένη με τον πατέρα. Αντιμετωπίζει το προεγό και το εγώ σαν μια εχθρική, εξωτερική δύναμη και σύμφωνα με αυτό ο πατέρας είναι κατά κύριο λόγο μια εχθρική μορφή που η δύναμή της συμβολίζεται μέσα στην απειλή ευνουχισμού, την κατευθυνόμενη ενάντια στην ικανοποίηση λυμπητικών επιθυμιών προς τη μητέρα. Μεγαλώνοντας το «εγώ» φτάνει στην οριμότητα συμμορφωνόμενο με την εχθρική αυτή δύναμη. Υπόκυψη στην απειλή ευνουχισμού είναι το αποφασιστικό βήμα προς την καθιέρωση του «εγώ» όπως αυτό βασίζεται στην αρχή της πραγματικότητας. Εν τούτης, αυτή η πραγματικότητα που το «εγώ» την αντιμετωπίζει σαν μια εξωτερική, ανταγωνιστική δύναμη δεν είναι ούτε η μοναδική ούτε η πρωτογενής πραγματικότητα. Η ανάπτυξη του εγώ είναι ανάπτυξη μακριά από τον πρωτογενή ναρκισισμό. Στο πρώιμο αυτό στάδιο η πραγματικότητα δεν βρίσκεται έξω από το προεγώ του πρωτογενούς ναρκισισμού, αλλά περιέχεται μέσα σε αυτό. Δεν είναι εχθρική και ξένη προς το εγώ, αλλά συνδέεται στενά με αυτό, αρχικά μάλιστα, χωρίς ούτε να διακρίνεται από αυτό. Για πρώτη και τελευταία, Φορά, η πραγματικότητα αυτή γίνεται εμπειρία μέσα στην λυμπιντική σχέση του παιδιού προς τη μητέρα. Μια σχέση που στην αρχή βρίσκεται μέσα στο προ-εγώ και μόνο στη συνέχεια χωρίζεται από αυτό. Και με τη διαίρεση αυτή της αρχικής ενότητας αναπτύσσεται μια επιθυμία για την αποκατάσταση της αρχικής ενότητας. Μια ροή μεταξύ νήπιου και μητέρα. Στο πρωτογενές αυτοστάδιο της σχέσης μεταξύ προ-εγώ και πραγματικότητας, ο ναρκισιστικός και ο μητρικό έρωτας φαίνονται να είναι ένα και η πρωτογενής εμπειρία της πραγματικότητας είναι εκείνη μια λιμπιντικής ένωσης. Η ναρκισιστική φάση της ατομικής προγεννητισιότητας υπενθυμίζει τη μητρική φάση της ιστορία της ανθρώπινη φυλή. Και οι δύο αποτελούν μια πραγματικότητα στην οποία το εγώ ανταποκρίνεται με μια στάση όχι άμυνας και υποταγής, αλλά ακέραιης ταυτοποίησης με το περιβάλλον. Αλλά στο φως της πατρικής αρχής της πραγματικότητας, η μητρική έννοια της πραγματικότητας που παρουσιάζεται εδώ μετατρέπεται άμεσα σε κάτι αρνητικό, τρομακτικό. Η ορμή για την αποκατάσταση της χαμένης ναρκισιστικής μητρικής ενότητας ερμηνεύεται σαν μια απειλή δηλαδή η απειλή της μητρικής κατάποσης από την υπερισχύουσα μήτρα. Ο εχθρικός πατέρας αθώνεται και ξαναεμφανίζεται σαν σωτήρας που τιμωρώνοντας την επιθυμία της αιμομιξίας προστατεύει το εγώ από τον εκπηδενισμό του μέσα στη μητέρα. Δεν ρωτιέται αν η ναρκισιστική μητρική στάση απέναντι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να επιστρέψει μέσα σε λιγότερο αρχαίγονες, λιγότερο καταβροχτιστικές μορφές, κάτω από την ισχύ του όριμου εγώ και μέσα σε έναν όριμο πολιτισμό. Αντί για αυτό η ανάγκη της εξάλληψης αυτής της στάσης, μια για πάντα παίρνεται για δεδομένη. Η πατριαρχική αρχή της πραγματικότητας εξουσιάζει την ψυχαναλυτική ερμηνεία. Μόνο πέρα από αυτή την αρχή της πραγματικότητας είναι που οι μιτρικές παραστάσεις του υπερ μεταδίδουν υποσχέσεις μάλλον παρά μνημονικά ίχνη, εικόνες ενός ελεύθερου μέλλοντος μάλλον παρά ενός σκοτεινού παρελθόντος. Παρόλα αυτά, κι αν ακόμα μια μητρική λιμπιδική ηθική μπορεί να διακριθεί μέσα στη δομή των ενστίκτων, κι αν ακόμα μια λογικότητα της αισθητικότητα θα μπορούσε να κάνει τον έρωτα ελεύθερα δεκτικό της τάξης, ένα το εμπόδιο φαίνεται να αντιβαίνει σε κάθε σχέδιο μιας μη αποθητικής ανάπτυξης. Και αυτό είναι ο δεσμός που δένει τον έρωτα στο ένστικτο του θανάτου. Το βάρβαρο γεγονός του θανάτου αρνείται μια για πάντα την πραγματικότητα μιας μη αποθητικής ύπαρξης. Γιατί ο θάνατος είναι η οριστική αρνητικότητα του χρόνου, αλλά η χαρά θέλει αιωνιότητα. Η αχρονικότητα είναι το ιδεώδες της ειδονής. Ο χρόνος δεν έχει δύναμη πάνω στο «αυτός», την αρχική περιοχή της αρχής της ειδονής. Αλλά το «εγώ», μόνο διαμέσου του οποίου η ειδονή γίνεται πραγματική, υπόκειται ολόκληρο το χρόνο. Η απλή προσδοκία του «αναπόφευκτου τέλους», που είναι παρούσα μέσα σε κάθε στιγμή, εισάγει ένα αποθητικό στοιχείο σε όλες τις λιμπιντικές σχέσεις και κάνει την ειδονή καθ' αυτή οδυνηρή. Αυτή η πρωτογενής απογοήτευση μέσα στην δομή των ενστίκτων του ανθρώπου γίνεται η ανεξάντλητη πηγή όλων των άλλων απογοητεύσεων και της κοινωνικής τους αποτελεσματικότητας. Ο άνθρωπος μαθαίνει ότι έτσι ή αλλιώς η δονή δεν μπορεί να κρατήσει, ότι κάθε η δονή είναι σύντομη, ότι για όλα τα απεπερασμένα πράγματα η ειναι της γέννησής τους είναι η ώρα του γεννηση τους, ότι δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Παρατείται πριν η κοινωνία των υποχρεών να εξασκήσει την παρέτηση μεθοδικά. Η ροή του χρόνου είναι ο πιο φυσικός σύμμαχος της κοινωνία στη διατήρηση του νόμου και της τάξης, της ομοιομορφίας και των θεσμών που μεταθέτουν την ελευθερία σε μια συνεχή ουτοπία. Η ροή του χρόνου βοηθά τους ανθρώπους να ξεχάσουν αυτό που υπήρχε και αυτό που μπορεί να υπάρχει. Τους κάνει επιλίσμονες του καλύτερου παρελθόντος και του καλύτερου μέλλοντο αυτή η ικανότητα τη λύθη, καθ' αυτή το αποτέλεσμα μια μακρόχρονη και τρομερή εκπαίδευση διαμέσου της εμπειρία, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση της διανοητικής και σωματική υγιεινής που χωρί αυτήν η πολιτισμένη ζωή θα ήταν ανυπόφορη. Αλλά είναι επίση η διανοητική λειτουργία που συντηρεί την πιθυνιότητα και την απάρνηση. Το να ξεχνά σημαίνει επίση να συγχωρεί αυτό που δεν θα έπρεπε να συγχωρεθεί αν πρόκειται να επικρατήσουν η δικαιοσύνη και η ελευθερία. Κάθε συγχώρεση αναπαράγει τις συνθήκες που αναπαράγουν την αδικία και την υποδούλωση. Το να ξεχνάς περασμένη δυστυχία είναι να συγχωρεί τις δυνάμεις που την προξένησαν, χωρίς να νικήσει αυτές τις δυνάμεις. Οι πληγές που επουλώνονται μέσα στο χρόνο είναι επίσης οι πληγές που περιέχουν το δηλητήριο. Αντίθετα με την παράδοση στο χρόνο, η αποκατάσταση της ενθύμησης στα δίκαιά της, σαν οχήματος της απελευθέρωσης είναι ένας από τους ευγενέστερου άθλους της σκέψης. Στο ρόλο αυτό η ενθύμηση εμφανίζεται στο τέλος του έργου του Χέγγελ η φαινομενολογία του πνεύματος. Στο ρόλο αυτό εμφανίζεται στη θεωρία του Φροιντ. Όπως η ικανότητα του να ξεχνάς, η ικανότητα του να θυμάσαι είναι ένα προϊόν του πολιτισμού, ίσως το πιο παλιό και θεμελιακό του ψυχολογικό επίτευγμα. Ο Νίτσε είδε μέσα στην εξάσκηση της μνήμης την έναρξη της πολιτισμένης ηθικής, ιδιαίτερα της μνήμης υποχρεώσεων, συμβολέων, χρεών. Αυτό το πλαίσιο αποκαλύπτει την μονομέρεια της εξάσκησης της μνήμης μέσα στον πολιτισμό. Η λειτουργία αυτή οδηγήθηκε κατά κύριο λόγο προς το να θυμάται καθήκοντα μάλλον παρά παράειδονές. Η μνήμη συνδέθηκε με τις τύψεις της συνείδηση, την ενοχή και την αμαρτία. Η δυστυχία και η απειλή της τιμωρίας, όχι η ευτυχία και η υπόσχεσεις τη ελευθερίας παραμένουν στη μνήμη. Χωρίς απελευθέρωση του αποθημένου περιεχομένου της μνήμης, χωρίς απελευθέρωση της απελευθερωτικής του δύναμης, η μία αποθητική εξύψωση είναι αδιανόητη Από το μύθο του Ορφέα μέχρι το μυθιστόρημα του Προύστ Η ευτυχία και η ελευθερία έχουν συνδεθεί με την ιδέα της α, ανακατάκτησης του χρόνου Του Τέμσε ρετρούβε. Η ενθύμηση ανακτά το Τέμσε Περτού, που ήταν ο χρόνος της ικανοποίησης και της πλήρωσης Ο έρος εισδύοντας τη συνείδηση συγκινείται από την ενθύμηση με αυτήν διαμαρτύρεται ενάντια στην τάξη της απάντηση. Χρησιμοποιεί τη μνήμη στην προσπάθειά του να νικήσει το χρόνο μέσα σε έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τον χρόνο. Αλλά εφόσον ο χρόνος διατηρεί την ισχύ του πάνω στον έρωτα, η ευτυχία είναι ουσιαστικά ένα πράγμα του παρελθόντος. Η τρομερή καταδίκη που λέει ότι μόνον η χαμένη παράδειση είναι η πραγματική, κρίνει και ταυτόχρονα διασώζει το «Τεμς Πεντου» Η χαμένη παράδειση είναι η μόνη αληθινή, όχι επειδή μέσα στην ανασκόπηση η παροχημένη χαρά φαίνεται πιο όμορφη από όσο ήταν πραγματικά. Αλλά επειδή μόνον η ενθύμηση παρέχει τη χαρά χωρίς το άγχος για το πέρασμά της. και έτσι της δίνει μιαν αλλιώτικα αδύνατη διάρκεια. Ο χρόνος χάνει την ισχύ του όταν η ενθύμηση ανακτά το παρελθόν. Εν τούτης, αυτή η ήττα του χρόνου είναι καλλιτεχνική και πλαστή. Η ενθύμιση δεν είναι πραγματικό όπλο, εκτός αν μεταφραστεί σε ιστορική πράξη. Τότε ο αγώνας ενάντια στον χρόνο γίνεται κρίσιμη όθηση μέσα στον αγώνα ενάντια στην κυριαρχία. Η συνειδητή επιθυμία της θράυσης της συνεχούς ροής της ιστορίας ανήκει στις επαναστατικές τάξεις τη στιγμή της δράσης. Αυτή η συνείδηση παρουσιάστηκε έντονα κατά την επανάσταση του Ιούλη. Το βράδυ της πρώτης ημέρας του αγώνα ταυτόχρονα αλλά ανεξάρτητα σε διάφορα σημεία ρίχθηκαν πυροβολισμοί στα ρολόγια των πύργων του Παρισιού Η συμμαχία ανάμεσα στον χρόνο και στην τάξη της απόθεσης είναι εκείνη που χρησιμεύει σαν κίνητρο των προσπαθειών της αναχέτηση της ζωή του χρόνου και αυτή η συμμαχία είναι εκείνη που κάνει το χρόνο το θανάσιμο εχθρό του έρωτα Βέβαια, η απειλή του χρόνου, το πέρασμα της στιγμής της πληρότητας, το άγχος για το τέλος, μπορούν τα ίδια να γίνουν ερωτογενή. εμπόδια που φουσκώνουν την πλημμυρίδα της λίμπητο. Εν τούτης, η επιθυμία του Φάουστ που αναβιώνει μαγικά την αρχή της Ιδονής απαιτεί όχι την όμορφη στιγμή, αλλά την αιωνιότητα. Επιζητώντα την αιωνιότητα, ο έρωτας πέφτει σε πτέσμα απέναντι στην κρίσιμη απαγόρευση που εγκρίνει την λυμπητική δονή μόνο σαν μια παροδική και ελεγχόμενη κατάσταση, όχι σαν μόνιμη πηγή της ανθρώπινης ύπαρξης. Πραγματικά, αν η συμμαχή ανάμεσα στο χρόνο και την κατεστημένη τάξη διαλυόταν, η φυσική ιδιωτική δυστυχία δεν θα υποστήριζε πια την οργανωμένη κοινωνική δυστυχία. «Η μετάθεση της ανθρώπινης πλήρωσης στην ουτοπία δεν θα έβρισκε πια επαρκή ανταπόκριση μέσα στα ένστικτα του ανθρώπου και η ορμή για απελευθέρωση θα έπαιρνε εκείνη την τρομακτική δύναμη που πραγματικά ποτέ δεν είχε». Σελίδα 236 Κάθε σωστό επιχείρημα είναι με το μέρος του νόμου και της τάξης μέσα στην επιμονή τους. Η ονιότητα της χαράς να φυλαχτεί για το μετέπειτα και μέσα στην προσπάθειά του να υποτάξουν τον αγώνα ενάντια στο θάνατο και στην αρρώστια, στις αδιάκοπες απαιτήσεις εθνικής και διεθνούς ασφάλειας. Η επιδίωξη για την διαφύλαξη του χρόνου μέσα στον χρόνο, για την αναχέτση του χρόνου, για την κατάκτηση του θανάτου, φαίνεται παράλογη κατά οποιοδήποτε κριτήριο και ξεκάθαρα αδύνατη κάτω από την υπόθεση του ένστικτου του θανάτου που δεχτήκαμε. Ή μήπως αυτή η μηπω αυτη η υπόθεση την κάνει πιο λογική. Το ένστικτο του θανάτου λειτουργεί κάτω από την αρχή της Νιρβάνα. Τείνει προς την κατάσταση της διαρκούς ικανοποίησης, όπου καμιά ένταση δεν γίνεται αισθητή, καμιά κατάσταση χωρίς έλλειψη. Αυτή η τάση του ένστικτου συνεπάγεται πως οι καταστροφικές του εκδηλώσεις θα μειώνονταν στο ελάχιστο καθώς θα πλησίαζε μια τέτοια κατάσταση. Αν ο βασικός αντικειμενικός σκοπός του ένστικτου δεν είναι ο τερματισμός της ζωής αλλά του πόνου, η απουσία της έντασης, τότε παράδοξα από την πλευρά του ένστικτου ο αγώνας μεταξύ ζωής και θανάτου ελαττώνεται περισσότερο όσο η ζωή γίνεται πιο ακριβής προσέγγιση της κατάστασης της ικανοποίησης. Η αρχή της ηδονής και η αρχή της νυρβάνα το τη συγκλίνουν. Ταυτόχρονα ο έρωτας, απαλλαγμένος από την πλεονάζουσα απόθεση, θα δυναμονόταν και ο δυναμωμένο έρωτας θα φομειωνε κατά κάποιο τρόπο τον αντικειμενικό σκοπό του ένστικτου του θανάτου. Η αξία του θανάτου από άποψη ενστίκτων θα είχε αλλάξει. Αν τα ένστικτα επιδίωκαν και πετύχαιναν την πλήρωσή τους μέσα σε μια μη αποθητική τάξη, η αναγκαστική αναδρομική ροπή θα έχανε πολύ από την βιολογική της αιτιολόγηση. Καθώς η δυστυχία και η έλλειψη υποχωρούν, η αρχή του Νιρβάνα μπορεί να συμφιλειωθεί με την αρχή της πραγματικότητας. Στην ασυνείδητη έλξη που τραβάει τα ένστικτα πίσω σε μια προηγούμενη κατάσταση, θα αντιδρούσε αποτελεσματικά η θελκτικότητα της κατάστασης της ζωής που θα είχε επιτευχθεί. Η συντηρητική φύση των ενστίκτων θα ακινητούσε μέσα σε ένα πληρωμένο παρόν. Ο θάνατος θα έπαβε να είναι ένας τελικό σκοπό των ενστίκτων Παραμένει γεγονός ίσως μάλιστα μια υπέρτατη ανάγκη, αλλά μια ανάγκη ενάντια στην οποία η μη αποθημένη ενέργεια της ανθρωπότητας θα διαμαρτυρηθεί, ενάντια στην οποία θα κάνει τον πιο μεγάλο της αγώνα. Στον αγώνα αυτόν ο λόγος και το ένστικτο θα ενώνονταν. Κάτω από συνθήκε μια αληθινά ανθρώπινη ύπαρξη, η διαφορά μεταξύ του να υποκύπτει κανένα στην αρρώστια σε ηλικία 10, 30, 50 ή 70 χρονών και του να πεθαίνει με φυσικό θάνατο μετά από μια πληρωμένη ζωή, μπορεί μια χαρά να είναι μια διαφορά για την οποία να αξίζει τον κόπο να διεξαχθεί ένα αγώνα με όλη την ενέργεια των ενστίκτων. Όχι αυτοί που πεθαίνουν, αλλά αυτοί που πεθαίνουν νωρίτερα από τότε που πρέπει και θέλουν να πεθάνουν, αυτοί που πεθαίνουν μέσα στην αγωνία και τον πόνο είναι μεγάλη κατηγορία κατά του πολιτισμού. Επίσης είναι μάρτυρες της ενοχής της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Ο θάνατός τους προκαλεί την οδυνηρή συνέστηση ότι ήταν περιττός, ότι θα μπορούσε να μην είχε συμβεί έτσι. Χρειάζονται όλοι οι θεσμοί και οι αξίες μιας αποθητικής τάξης για να καθησυχαστούν οι τύψει τη συνείδησης από αυτή την ενοχή. Ακόμα μια φορά, η βαθιά σύνδεση μεταξύ του ένστικτου του θανάτου και του αισθήματος της ενοχής φαίνεται καθαρά. Η σιωπηρή επαγγελματική συμφωνία με το γεγονός του θανάτου και της αρρώστιας είναι ίσως μια από τις πιο εξαπλωμένες εκφράσεις του ένστικτου του θανάτου, ή μάλλον της κοινωνική του μέσα σε ένα αποθητικό πολιτισμό, ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ένα όργανο απόθυσης. Είτε ο θάνατος είναι αντικείμενο φόβου σαν διαρκής απειλή, είτε αποθεώνεται σαν ύψιστη θυσία, είτε γίνεται δεκτός σαν μοίρα, η εκπαίδευση για συγκατάθεση στο θάνατο εισάγει ένα στοιχείο παράδοσης μέσα στη ζωή από την αρχή, παράδοσης και υποταγής. Απονεκρώνει τι προσπάθειες. Οι κατεστημένες δυνάμεις έχουν μια βαθιά συγγένεια με το θάνατο. Ο θάνατο είναι μια ένδειξη ανελευθερίας, ήτα Η θεολογία και η φιλοσοφία σήμερα συναγωνίζονται αναμεταξύ τους τιμώντας το θάνατο σαν υπαρξιακή κατηγορία. Διαστρέφοντας ένα βιολογικό γεγονός σε οντολογική ουσία, επιθέτουν υπερβατικές ευλογίες πάνω στην ενοχή της ανθρωπότητας που βοηθούν να διονίζεται, προδίνουν την υπόσχεση της ουτοπίας. Σε αντίθεση, μια φιλοσοφία που δεν εργάζεται σαν υπηρέτρια της απόθεσης αντιδρά στο γεγονός του θανάτου με την μεγάλη άρνηση, την άρνηση του ορφέα του ελευθερωτή. Ο θάνατος μπορεί να γίνει ένδειξη ελευθερίας. Η ανάγκη του θανάτου δεν αποκλεί τη δυνατότητα της τελικής απελευθέρωσης. Σαν τις άλλες ανάγκες μπορεί να γίνει έλογη, ανώδυνη. Οι άνθρωποι μπορούν να πεθαίνουν χωρίς άγχος, αν ξέρουν ότι αυτά που αγαπούν είναι προστατευμένα από την αθλιότητα και τη λύθη. Μετά από μια πληρωμένη ζωή, μπορεί να αποφασίσουν οι ίδιοι να πεθάνουν, σε μια στιγμή που θα διαλέξουν οι ίδιοι. Αλλά ούτε ακόμα και η ίστατη προσέλευση της ελευθερίας δεν μπορεί να εξαγοράσει αυτούς που πέθαναν μέσα στον πόνο. Η ενθύμηση αυτών και η συσσωρευμένη ενοχή της ανθρωπότητας απέναντι στα θύματά της είναι εκείνες που σκοτεινιάζουν την προοπτική ενός πολιτισμού χωρίς απόθυση. Επίλογος Κριτική του νέου φροειδικού ρεβιζιονισμού η ψυχανάλυση έχει αλλάξει το ρόλο της μέσα στον πολιτισμό του καιρού μας, σύμφωνα με θεμελιακές κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στο πρώτο ήμιση του αιώνα. Η κατάρρευση της φιλελεύθερης εποχής και των υποσχέσεών της, η εξαπλούμενη απολυταρχική τάση και οι προσπάθειες αντίκρουσης της τάσης αυτής καθρεφτίζονται μέσα στη θέση της ψυχανάλυσης. Κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της ανάπτυξής της πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ψυχανάλυση επεξεργάστηκε τις έννοιες για την ψυχολογική κριτική του πιο πενεμένου επιτεύγματος της σύγχρονης εποχής, του ατόμου. Ο Φρόιντ απόδειξε πως ο περιορισμός, η απόθυση και η απάρνηση είναι το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη η ελεύθερη προσωπικότητα. Αναγνώρισε την γενική δυστυχία της κοινωνίας σαν το αξεπέραστο όριο της θεραπείας και της κανονικότητας. Η ψυχανάλυση ήταν μια ριζικά κριτική θεωρία. Αργότερα, όταν η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη βρέθηκαν μέσα στην επαναστατική αναστάτωση, φάνηκε καθαρά σε ποιο βαθμό η ψυχανάλυση ήταν ακόμα αφοσιωμένη στην κοινωνία της οποία τα μυστικά αποκάλυπτε. Η ψυχαναλυτική αντίληψη του ανθρώπου με την πίστη της στην βασική αμεταβλητότητα της ανθρώπινης φύσης εμφανίστηκε σαν αντιδραστική. Η φροειδική θεωρία φαινόταν να υποδηλώνει πως τα ανθρωπιστικά ιδεώδη του σοσιαλισμού ήσαν ανθρώπινα ανέφικτα. Τότε οι αναθεωρήσεις της ψυχανάλυσης άρχισαν να κερδίζουν δύναμη. Θα ήταν πειρασμός να μιλήσει κανένας για σχίσμα σε αριστερή και δεξιά πλευρά. Η πιο σοβαρή απόπειρα ανάπτυξης της κριτική κοινωνικής θεωρίας που περιέχεται στο Freud έγινε στα πρώιμα έργα του Reich. Στο έργο του «Einembruch de Sexual Morale, 1931, ο Reich προσανατόλησε την ψυχανάλυση προς την σχέση ανάμεσα στις δομές της κοινωνίας και των ενστίκτων. Τόνισε την έκταση στην οποία η σεξουαλική απόθεση επιβάλλεται από τα συμφέροντα της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης και την έκταση στην οποία τα συμφέροντα αυτά με τη σειρά τους ενισχύονται και αναπαράγονται από την σεξουαλική απόθεση. Ωστόσο, η ιδέα της απόθεση του Ραϊχ παραμένει αδιαφοροποίητη. Ο Ραϊχ παραμελεί την ιστορική δυναμική των σεξουαλικών ενστήκτων και της συχών του τους με τις καταστροφικέ ορμές. Ο Ράιχ απορρίπτει την υπόθεση του ένστικτου του θανάτου του Φρόιντ και ολόκληρη την διάσταση βάθους που αποκαλύπτεται στην όψιμη μεταψυχολογία του Φρόιντου. Κατά συνέπεια, η σεξουαλική απελευθέρωση περσέ γίνεται με το Ράιχ μια πανάκια για τα ατομικά και τα κοινωνικά κακά. Το πρόβλημα της εξύψωσης μειώνεται στο ελάχιστο. Καμιά ουσιαστική διάκριση δεν γίνεται μεταξύ αποθητικής και μη αποθητικής εξύψωσης. Και η πρόοδος μέσα στην ελευθερία εμφανίζεται σαν μια απλή αποδέσμευση σεξουαλισμού. Έτσι, οι κριτικές κοινωνιολογικές διαπιστώσεις που περιέχονται στα πρώιμα έργα του Ράιχ αναστέλλονται. Επικρατεί ένας καθολικός προτογονισμός που προαναγγέλει τα τρελά και απίστευτα χόμπι του Ράιχ στα κατοπινά χρόνια. Στη δεξιά πλευρά της ψυχανάλυσης, η ψυχολογία του Καρλ Jung έγινε σύντομα μια μυστικιστική ψευδομηθολογία. Το κέντρο του ρεβιζιονισμού πήρε σχήμα μέσα στην πολιτιστική και στην διαπροσωπική σχολή, την πιο δημοφιλή τάση της ψυχανάλυσης σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι μέσα στις σχολές αυτές η ψυχαναλυτική θεωρία μετατρέπεται σε ιδεολογία... Η προσωπικότητα και οι δημιουργικές της δυνατότητε αναστένονται μπροστά σε μια πραγματικότητα που έχει εξαλείψει τις συνθήκες για την προσωπικότητα και την πλήρωσή της. Ο Φρόιντ αναγνώρισε το έργο της απόθεσης μέσα στις ύψιστε αξίες του δυτικού πολιτισμού, που προϋποθέτουν και διονίζουν την ανελευθερία και τη δυστυχία. Οι νέο φροϊδικές σχολές προάγουν αυτέ τι ίδιε τι αρχές σαν θεραπεία ενάντια στην ανελευθερία και τη δυστυχία σαν το θρίαμβο πάνω στην απόθυση. Αυτό το διανοητικό κατόρθωμα πετυχαίνεται με την κάθαρση της δυναμικής των ενστίκτων και τη μείωση του ρόλου της μέσα στην διανοητική ζωή. Έτσι εξαγνισμένοι την ψυχή μπορούν και πάλι να τη λυτρώσουν η ιδεαλιστική ηθική και η θρησκεία. Και η ψυχαναλυτική θεωρία του διανοητικού μηχανισμού μπορεί να ξαναγραφεί σαν φιλοσοφία της ψυχή. Ενεργώντα με αυτόν τον τρόπο, οι ρεβιζιονιστέ έχουν αχρηστέψει εκείνα από τα ψυχολογικά εργαλεία του Φρόιντ που είναι ασυμβίβαστα με την αναχρονιστική αναβίωση του φιλοσοφικού ιδεαλισμού, τα ίδια τα εργαλεία με τα οποία ο Φρόιντ ξεσκέπασε τι εκρηκτικέ ενθικτώδει και κοινωνικέ ρίζε τη προσωπικότητα. Επιπλέον σε δευτερεύοντε παράγοντε και σχέσει, του όριμου προσώπου και του πολιτιστικού του περιβάλλοντο, Δίνεται η αξιοπρέπεια πρωτογενών λειτουργιών, μια στροφή προς και σχεδιασμένη να υπογραμμίσει την επίδραση της κοινωνικής πραγματικότητα πάνω στο σχηματισμό της προσωπικότητας. Εν τούτης, πιστεύουμε πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, πως η επίδραση της κοινωνίας πάνω στην ψυχή αδυνατίζεται. Ενώ ο Φρόιντ συγκεντρώνοντας την προσοχή τους στις μεταπτώσεις των πρωτογενών ενστίκτων ανακάλυψε την κοινωνία μέσα στο πιο απόκρυφο στρώμα του γένους και του ατόμου οι ρεβιζιονιστές στρεφόμενοι προ την χειροπιαστή και έτοιμη μορφή των κοινωνικών θεσμών και σχέσεων μάλλον παρά στην προέλευσή τους καταφέρουν να καταλάβουν τι έχουν κάνει οι θεσμοί και οι σχέσεις αυτές στην προσωπικότητα που υποθετικά πληρώνουν Αντιμετωπίζοντας τις ρεβιζιονιστικές σχολές, η θεωρία του Φρόιντ παίρνει τώρα καινούρια σημαντικότητα. Αποκαλύπτει περισσότερο από κάθε άλλη φορά το βάθος της κριτική της και, ίσως για πρώτη φορά, εκείνα από τα στοιχεία της που υπερβαίνουν την τάξη που επικρατεί και συνδέουν τη θεωρία της απόθεσης με εκείνη της κατάργησής της. Η ενίσχυση αυτής της σύνδεση ήταν η αρχική ορμή πίσω από το ρεβιζιονισμό της πολιτιστικής σχολή. Τα πρώιμα άρθρα του Έριχ Φρόμου προσπαθούν να ελευθερώσουν τη θεωρία του Φρόιντ από την συντάφτισή της με την σημερινή κοινωνία. Να ακονίσουν τις ψυχαναλυτικές έννοιες που αποκαλύπτουν τη σύνδεση μεταξύ της δομής των ενστίκτων και της οικονομικής δομής. Και ταυτόχρονα να καταδείξουν τη δυνατότητα της πρόοδου πέρα από τον πατροκεντρικό αποκτητικό πολιτισμό. Ο Φρόμπ τονίζει την κοινωνιολογική ουσία της θεωρίας του Φρόιντ. Η ψυχανάλυση εννοεί τα κοινωνικο-ψυχολογικά φαινόμενα σαν λειτουργίες ενεργητικής και παθητικής προσαρμογής του μηχανισμού των ενστίκτων στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Ο μηχανισμός των ενστίκτων καθαυτός είναι, σε μερικά από τα θεμελιά του, ένα βιολογικό δεδομένο, αλλά που μπορεί σε υψηλό βαθμό να τροποποιηθεί. Οι οικονομικέ συνθήκες είναι οι πρωτογενεί παράγοντε της τροποποίησης. Κάτω από την κοινωνική οργάνωση της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκονται βασικές λυμπητικές ελλείψεις και ανάγκες. Εξαιρετικά έθπλαστες και βλήγηστες μπορούν να διαμορφωθούν και να χρησιμοποιηθούν για την σταθεροποίηση της δεδομένης κοινωνίας. Έτσι, μέσα σε αυτό που ο Φρόμ ονομάζει την «πατροκεντρική αποκτητική κοινωνία», η οποία στη μελέτη του ορίζεται με βάση την εξουσία της αρχής της απόδοσης οι λυμπητικές ορμές και η ικανοποίηση και αποτροπή τους συντονίζονται με τα συμφέροντα της κυριαρχίας και με τον τρόπο αυτό γίνονται μια σταθεροποιούσα δύναμη που δένει την πλειονότητα στην μειονότητα η οποία κυβερνά. Το άγχος, η αγάπη, η εμπιστοσύνη, ακόμα και η θέληση, η ελευθερία και αλληλεγγύη με την ομάδα στην οποία κανένας ανήκει, όλα αυτά καταλήγουν να εξυπηρετούν της οικονομικής δομής σχέση της κυριαρχίας και της υποταγής. Αλλά ταυτόχρονα, θεμελιακές αλλαγές μέσα στην κοινωνική δομή θα προκαλέσουν αντίστοιχε αλλαγέ στη δομή των ενστίκτων. Με το ιστορικό ξεπέρασμα μιας κατεστημένης κοινωνίας, με την αύξηση των εσωτερικών της ανταγωνισμών, οι παροδοσιακοί διανοητικοί δεσμοί χαλαρώνονται. Οι λυμπητικέ δυνάμεις γίνονται ελεύθερες για καινούριε μορφές χρησιμοποίησης και έτσι αλλάζουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Τώρα πια δεν συντελούν στη διατήρηση της κοινωνίας, αλλά οδηγούν στην οικοδόμηση νέων κοινωνικών σχηματισμών... Πάβουν κατά κάποιο τρόπο να είναι τσιμέντο και αντί γι' αυτό γίνονται δυναμοί της. Ο Φρόμ συμπλήρωσε αυτή τη σύλληψη στο άρθρο του «Η κοινωνικό-ψυχολογική σπουδαιότητα της θεωρίας της Μητριαρχία. Οι ίδιες οι διαπιστώσει του Φρόιντα αναφορικά με τον ιστορικό χαρακτήρα των τροποποίησεων των ορμών φθήρουν την εξισωσή του της αρχή της πραγματικότητας με τα σταθμά του πατροκεντρικού αποκτητικού πολιτισμού. Ο Φρόμ τονίζει πω η ιδέα ενό μητροκεντρικού πολιτισμού, άσχετα από την ανθρωπολογική της αξία, αποβλέπει σε μια αρχή τη πραγματικότητα ρυθμισμένη όχι πάνω στο συμφέρον της κυριαρχία, αλλά στι ικανοποιημένε λυμπιντικέ σχέσει μεταξύ των ανθρώπων. Η δομή των ενστίκτων απαιτεί μάλλον παρά αποκλεί την άνοδο ενό ελεύθερου πολιτισμού με βάση τα επιτεύγματα του πατροκεντρικού πολιτισμού, αλλά διαμέσου του μετασχηματισμού των θεσμών του. Ο σεξουαλισμός παρέχει μια από τις πιο θεμελιακές και πιο πιθανές δυνατότητες ικανοποίηση και ευτυχία. Αν αυτές οι δυνατότητες επιτρεπώντουσαν μέσα στα όρια που καθορίζει η ανάγκη για την παραγωγική ανάπτυξη της προσαπικότητας μάλλον, παρά η ανάγκη για την κυριαρχία πάνω στις μάζες, η εκπλήρωση αυτής της μιας θεμελιώδους δυνατότητας ευτυχίας θα οδηγούσε αναγκαστικά σε μια αύξηση του αιτήματος για ικανοποίηση και ευτυχία μέσα σε άλλε σφαίρες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η εκπλήρωση αυτού του ετίματος απαιτεί τη διαθεσιμότητα των υλικών μέσων για την ικανοποίησή του και γι' αυτό πρέπει να συνεπάγεται την έκρηξη της επικρατούσας κοινωνικής τάξης. Το κοινωνικό περιεχόμενο της φροϊδικής θεωρίας γίνεται έκδηλο. Η όξιση των ψυχαναλυτικών ενιών σημαίνει όξιση του κριτικού του ρόλου, της αντίθεσής του στην επικρατούσα μορφή της κοινωνίας. Και αυτός ο κριτικός κοινωνιολογικός ρόλος της ψυχανάλυσης προέρχεται από τον θεμελιώδη ρόλο του σεξουαλισμού σαν παραγωγικής δύναμης. Τα αιτήματα της Λίμπιντο προωθούν την πρόοδο προς την ελευθερία και την παγκόσμια ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών πέρα από το πατροκεντρικό αποκτητικό στάδιο. Αντίστροφα, το αδυνάτισμα της ψυχαναλυτικής σύλληψη και ιδιαίτερα της θεωρίας του σεξουαλισμού πρέπει να οδηγήσει σε ένα αδυνάτισμα της κοινωνιολογικής κριτικής και σε μια μείωση της κοινωνικής ουσίας της ψυχανάλυσης. Αντίθετα προς τα φαινόμενα, αυτό συνέβη στις πολιτιστικές σχολές. Παράδοξα, αλλά μόνο φαινομενικά παράδοξα, μια τέτοια ανάπτυξη ήταν η συνέπεια των βελτιώσεων μέσα στη θεραπεία. Ο ΦΡΟΜ έχει αφιερώσει μια αξιοθαύμαστη εργασία στι κοινωνικέ συνθήκε τη ψυχαναλυτικής θεραπεία, στην οποία δείχνει ότι η ψυχαναλυτική κατάσταση, μεταξύ ψυχαναλυτή και θεραπευόμενου, είναι μια ειδική έκφραση φιλελευθερίζουσα ανεκτικότητα, και σαν τέτοια εξαρτάται από την ύπαρξη τέτοια ανεκτικότητα μέσα στην κοινωνία. Αλλά πίσω από την ανεκτική στάση του ουδέτερου ψυχαναλυτή, κρύβεται σεβασμό για τα κοινωνικά ταμπού τη αστική τάξη. Ο φρόμο βρίσκει ίχνη της αποτελεσματικότητας αυτών των ταμπού μέσα στον ίδιο τον πυρήνα της φροϊδικής θεωρίας, στη θέση του Φρόιντ απέναντι στην σεξουαλική ηθική. Στη στάση αυτή ο Φρόμου αντιπαραθέτει μια άλλη αντίληψη θεραπείας, σύμφωνα με την οποία ο ψυχαναλυτής απορρίπτει τα πατροκεντρικά αυταρχικά ταμπού και μπαίνει σε μια θετική μάλλον παρά μια ουδέτερη σχέση με το θεραπευόμενο. Η νέα αντίληψη χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από μια χωρίς όρους κατάφαση στο αίτημα του θεραπευόμενου για ευτυχία και την απελευθέρωση της ηθικής από τα ταμπουλιστικά της χαρακτηριστικά. Αλλά με τις απαιτήσεις αυτές η ψυχανάλυση αντιμετωπίζει ένα δίλημα με συνέπειες. Το αίτημα για ευτυχία, αν βρει αληθινή κατάφαση, χειροτερεύει τη διαμάχη με μια κοινωνία που επιτρέπει μόνον ελεγχόμενη ευτυχία και το ξεσκέπασμα των ηθικών απαγορεύσεων επεκτείνει τη διαμάχη αυτή σε επίθεση κατά των ζωτικών προστατευτικών στρωμάτων της κοινωνίας. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα εφαρμόσιμο μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον όπου η ανεκτικότητα είναι συστατικό στοιχείο των προσωπικών, οικονομικών και πολιτικών σχέσεων. Αλλά πρέπει να βάζει σε κίνδυνο την ίδια την ιδέα της θεραπείας και ακόμα την ίδια την ύπαρξη της ψυχανάλυσης όταν η κοινωνία δεν διαθέτει πια τέτοια ανεκτικότητα. Τότε η καταφατική στάση απέναντι στο αίτημα για ευτυχία γίνεται εφαρμόσιμη μόνο αν η ευτυχία και η παραγωγική ανάπτυξη της προσωπικότητας ξαναοριστούν ώστε να γίνουν συμβιβαστέ με τις αξίες που επικρατούν, δηλαδή αν εσωτερικοποιηθούν και εξειδανικευθούν. Και ο νέο αυτό ορισμός πρέπει με τη σειρά του να συνεπάγεται ένα δυνάτισμα του εκρηκτικού περιεχομένου της ψυχαναλυτικής θεωρίας, καθώς και της εκρηκτικής της κοινωνικής κριτικής. Αν αυτό είναι πραγματικά ο δρόμος, και νομίζω πως είναι, που πήρε ο ρεβιζιονισμός, τότε αυτό οφείλεται στην αντικειμενική κοινωνική δυναμική της περίοδου. Σε μιαν αποθητική κοινωνία, η ατομική ευτυχία και η παραγωγική ανάπτυξη βρίσκονται σε αντίφαση προς την κοινωνία. Αν οριστούν σαν αξίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε αυτή την κοινωνία, γίνονται και οι ίδιες αποθητικές. Τα παρακάτω αναφέρονται μόνο στα όψιμα στάδια της νεοφροειδικής ψυχολογίας, όπου τα αναδρομικά χαρακτηριστικά της κίνησης φαίνονται να επικρατούν. Η εξέταση του θέματος δεν έχει άλλο σκοπό από το να παρουσιάσει ανάγλυφα, με αντίθεση τις κριτικές συνέπειες της ψυχαναλυτικής θεωρίας που τονίστηκε στη μελέτη αυτή. Η θεραπευτική αξία των ρεβιζιονιστικών σχολών βρίσκεται εντελώς έξω από το πεδίο αυτής της εξέτασης. Ο περιορισμός του τος επιβάλλεται όχι μόνο από την δική μου έλλειψη επαρκών γνώσεων, αλλά επίσης από μια διαφορά μεταξύ θεωρίας και θεραπείας που βρίσκεται μέσα στην ψυχανάλυση καθ' αυτή. Ο Φρόιντ είχε πλήρη επίγνωση αυτής της διαφοράς που μπορεί να διατυπωθεί πολύ υπεραπλοποιημένη ως εξή. Ενώ η ψυχαναλυτική θεωρία αναγνωρίζει ότι η ασθένεια του ατόμου στην τελευταία ανάλυση προκαλείται και διατηρείται από την ασθένεια του πολιτισμού του, η ψυχαναλυτική θεραπεία αποσκοπεί στο να θεραπεύσει το άτομο ώστε αυτό να μπορεί να εξακολουθεί να λειτουργεί σαν τμήμα ενός άρρωστου πολιτισμού χωρίς να υποκύψει σε αυτόν εντελώς. Η παραδοχή της αρχής της πραγματικότητας με την οποία καταλήγει η ψυχαναλυτική θεραπεία σημαίνει την παραδοχή από μέρους του ατόμου της πολιτισμένης πειθάρχησης των ένστικτοδών του αναγκών, ιδιαίτερα του σεξουαλισμού. Μέσα στη θεωρία του Φρόιντ, ο πολιτισμός εμφανίζεται σαν κατεστημένος σε αντίφαση προς τα πρωτογενή ένστικτα και προς την αρχή της ειδονής. Αλλά η τελευταία επιζή μέσα στο αυτός και το πολιτισμένο εγώ πρέπει συνέχεια να αγωνίζεται κατά του ίδιου του άχρονου παρελθόντος και απαγορευόμενου μέλλοντος. Θεωρητικά, η διαφορά μεταξύ διανοητικής υγείας και νεύρωσης βρίσκεται μόνο στον βαθμό και την αποτελεσματικότητα της παρέτησης. Η διανοητική υγεία είναι επιτυχής, επαρκής παρέτηση. Κανονικά τόσο επαρκής που δείχνει να είναι μέτρη ευτυχισμένη ικανοποίηση. Η κανονικότητα είναι μια ανασφαλής κατάσταση. Η νεύρωση και η ψύχωση είναι και οι δυο μια έκφραση της ανταρσίας του αυτό ενάντια στον εξωτερικό κόσμο. Του πόνου του, της απροθυμίας του να προσαρμοστεί στην ανάγκη. Στην ανάγκη ή, αν κανένα προτιμάει, στην ανικανότητά του να προσαρμοστεί. Αυτή η ανταρσία, αν και έχει την προέλευσή της μέσα στην ενστικτόδη φύση του ανθρώπου, είναι μια ασθένεια που πρέπει να θεραπευθεί, όχι μόνο επειδή είναι αγώνας ενάντια σε μια απελπιστικά ανώτερη δύναμη, αλλά επειδή είναι αγώνας ενάντια στην ανάγκη. Η απόθεση και η δυστυχία πρέπει να είναι «αν ο πολιτισμό πρόκειται να υπερισχύσει». Ο αντικειμενικός σκοπός της αρχής της ειδονής, δηλαδή το να είναι κανένας ευτυχισμένος, δεν είναι επιτευκτός, παρόλο που η προσπάθεια για την επίτευξή του δεν θα, και δεν μπορεί να, εγκαταλειφθεί. Μακρόπνοα, η ερώτηση είναι μόνο πώς η παρέτηση μπορεί να υποφέρει το άτομο χωρίς να σπάσει. Με την έννοια αυτή, η θεραπεία είναι μια σειρά μαθημάτων στην παρέτηση. Πολλά μπορούν να κερδιθούν αν καταφέρομαι να μετασχηματίσω με την ιστερική σας αθλιότητα σε καθημερινή δυστυχία, που είναι η συνηθισμένη τύχη της ανθρωπότητας. Βέβαια, ο σκοπός αυτός δεν συνεπάγεται ή δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται ότι ο θεραπευόμενος γίνεται ικανός να προσαρμοστεί εντελώς ένα περιβάλλον αποθητικό των όριμών του βλέψεων και δυνατοτήτων». Ωστόσο ο ψυχαναλυτής σαν γιατρό πρέπει να δεχτεί τα κοινωνικά πλαίσια των γεγονότων μέσα στα οποία ο Θεραπευόμενο είναι υποχρεωμένος να ζήσει και τα οποία δεν μπορεί να λιώσει. Αυτός ο πυρήνας τη ομοιομορφίας, ο οποίο δεν μπορεί να μειωθεί, ενισχύεται επιπλέον από την πεποίθηση του Φρόιντ ότι η αποθητική βάση του πολιτισμού δεν μπορεί να αλλάχθεί έτσι ή αλλιώ, ούτε στην υπερατομική κοινωνική κλίμακα. Κατά συνέπεια, οι κριτικές επιγνώσεις της ψυχανάλυσης αποκτούν την πλήρη τους δύναμη μόνο στο πεδίο της θεωρίας και ίσως, ειδικά όπου η θεωρία, είναι πιο απομακρυσμένη από τη θεραπεία, στην μεταψυχολογία του Φρόιντου. Οι ρεβιζιονιστικές σχολές εξάλειψαν αυτή την ασυμφωνία μεταξύ θεωρίας και θεραπείας, αφομοιώνοντας την πρώτη στη δεύτερη. Η αφομοιώση αυτή συνέβηκε με δύο τρόπους. Πρώτα, οι πιο υποθετικές και μεταφυσικές έννοιες που δεν επιδέχονται κλινική επαλήθευση, όπως το ένστικτο του θανάτου, η υπόθεση της πρωτογενούς ορδής, ο φόνος του πατριάρχη και οι συνέπειές του, μειώθηκαν στο ελάχιστο ή απορρίφθηκαν εντελώς. Επιπλέον, μέσα στην διαδικασία αυτή μερικές από τις πιο κρίσιμες έννοιες του Freud, η σχέση μεταξύ του αυτός και του εγώ, ο ρόλος του ασυνείδητου, η έκταση και η σπουδαιότητα του σεξουαλισμού, ορίστηκαν ξανά με τέτοιο τρόπο που οι εκρηκτικές τους χρειέ εξαλείφθηκαν. Η διάσταση βάθους της διαμάχης μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας του, μεταξύ της δομή των ενστίκτων και της περιοχής της συνείδησης, πλατήνθηκε. Η ψυχανάλυση ξαναπροσανατολίστηκε προ προς την παραδοσιακή ψυχολογία της συνείδησης με υφή. Εδώ δεν αφισβητείται το δικαίωμα για τέτοιου αναπροσανατολισμού που εξυπηρετούν την επιτυχή θεραπεία και εξάσκηση τη ιατρική. Αλλά οι ρεβιζιονιστέ έχουν μετατρέψει την εξασθένηση της φροηδική θεωρία σε μια νέα θεωρία. Η νέα αυτή θεωρία μόνη τη θα εξεταστεί αμέσω παρακάτω. Η εξέταση θα αγνοήσει τι διαφορέ μεταξύ των διαφόρων ρεβιζιονιστικών ομάδων και θα συγκεντρωθεί στην θεωρητική στάση που είναι κοινή σε όλες. Έχει αποσταχθεί από τα αντιπροσωπευτικά έργα των Έριχ Φρόμου, Κάρεν Χόρνεϊ και Χάρισ Τάνγκ Σούλιαν. Η Κλάρα Τόμψον θεωρείται σαν αντιπροσωπευτική των ιστορικών των ρεβιζιονιστών. Οι κύριε αντιρρήσει των ρεβιζιονιστών στον Φρόιντ μπορούν να διατυπωθούν περιληπτικά ως εξής. Ο Φρόιντ υποτίμησε πάρα πολύ το βαθμό στον οποίο το άτομο και η του καθορίζονται από διαμάχε με το περιβάλλον του. Ο βιολογικός προσανατολισμός του Φρόιντ τον οδήγησε να στραφεί κυρίως προς το φιλογεννητικό και οντολογεννητικό παρελθόν του ατόμου. Θεωρούσε το χαρακτήρα σαν ουσιαστικά παγιωμένο με το πέμπτο ή έκτο έτος, αν όχι νωρίτερα, και ερμήνευσε τη μοίρα του ατόμου με βάση τα πρωτογενή ένστικτα και τις μεταπτώσεις τους, ιδιαίτερα το σεξουαλισμό. Σε αντίθεση, οι ρεβιζιονιστές μεταθέτουν την έμφαση από το παρελθόν στο παρόν, από το βιολογικό επίπεδο στο πολιτιστικό, από τη σύσταση του ατόμου στο περιβάλλον του. Καθένας μπορεί να καταλάβει την βιολογική ανάπτυξη καλύτερα, αν απορρίψει εντελώς την έννοια του λίμπιντο και, αντί γι' αυτό, ερμηνεύσει τα διάφορα στάδια με βάση το μεγάλωμα και τι ανθρώπινε σχέσει. Τότε το αντικείμενο της ψυχανάλυσης, η συνολική προσωπικότητα μέσα στο σχετισμό της προς τον κόσμο και επικοδομητικές πλευρές του ατόμου, οι παραγωγικές και εφικτές δυνατότητές του, δέχονται την προσοχή που αξίζουν. Ο Φρόιντ ήταν ψυχρός, σκληρός, καταστροφικός και απεσιόδοξος. Δεν είδε ότι η ασθένεια, η θεραπεία και η ίαση είναι ένα θέμα διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στις οποίες συνολικές προσωπικότητες εμπλέκονται και από τις δύο πλευρές. Η σύλληψη του Φρόιντ ήταν κυρίως σχετικιστική. Πήρε για δεδομένο πως η ψυχολογία μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα κίνητρα των αξιολογικών κρίσεων καθεαυτών. Κατά συνέπεια η ψυχολογία του δεν περιείχε ηθική ή περιείχε μόνο την προσωπική του ηθική. Επιπλέον ο Φρόιντ έβλεπε την κοινωνία σαν στατιστική και νόμιζε ότι η κοινωνία αναπτύσσεται σαν ένας μηχανισμός για τον έλεγχο των ενθύκτων του ανθρώπου, ενώ οι ρεβιζιονιστές ξέρουν από την συγκριτική μελέτη των πολιτισμών πως ο άνθρωπος δεν είναι βιολογικά πρικισμένος με επικίνδυνες σταθεροποιημένες ζωικές ορμές και πως ο μόνος ρόλος της κοινωνίας είναι να τις ελέγχει. Επιμένουν ότι η κοινωνία δεν είναι ένα στατικό σύνολο νόμων που θεσπίστηκαν στο παρελθόν την εποχή του φόνου του Πατριάρχη, αλλά μάλλον είναι ένα αυξανόμενο, μεταβαλόμενο, αναπτυσσόμενο δίκτυο διαπροσωπικών εμπειριών και συμπεριφοράς. Σε αυτό προσθέτονται τα εξής συνειδένε. Δεν μπορεί κάποιος να γίνει ανθρώπινο όν παρά μόνο διαμέσου της πολιτιστικής εμπειρία. Η κοινωνία δημιουργεί νέε μέσα στους ανθρώπους. Μερικέ από τι νέε ανάγκε οδηγούν σε μια επικοδομητική κατεύθυνση και χρησιμεύουν σαν ερεθισμοί για παραπέρα ανάπτυξη. Τέτοιε είναι οι ιδέε τη δικαιοσύνη, τη ισότητα και τη συνεργασία. Μερικέ από τι νέε ανάγκε οδηγούν σε μια καταστροφική κατεύθυνση και δεν είναι καλέ για τον άνθρωπο. Η μεγάλη κλίμακα συναγωνιστικότητα και η ανηλεή εκμετάλλευση των αβοήθητων είναι παραδείγματα καταστροφικών προϊόντων του πολιτισμού. Όταν τα καταστροφικά στοιχεία επικρατούν, έχουμε μια κατάσταση που προάγει τον πόλεμο.